Για σου, ξελιά Ήθελα να κάνω μια, έτσι, παρατήρηση στη σημερινή εκπομπή, όχι παρατήρηση διόρθωση. Είδες που ο κύριος μαγειρία πάνω στη του λόγου που λέμε βγαίνει πρώτα η αλήθεια, άπλιστα ήξερε πάντα τα γερμανικά, η σύντροφός του. Είναι νόμι με δηλωμένοι, ξέρει αγγλικά, ξέρει γερμανικά. Ναι, ναι. Απλίστος. <Συλίου> Απλιστά και ήταν άπλιστη γενικώ, από ό,τι καταλάβαμε. Προφανώ. Και θα ήθελα να τολμήσω να κάνω μια μικρή διόρθωση στο θήμιο σε προηγούμενη εκπομπή που άκουσα. Κονσέρβα, είπε ότι τα υπέροχα, τα, τα λαμπρά αστέρια τη αστυνομία έσπασαν τα πλευρά του παραγωγού για να τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Πραγματικά ντροπή! Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο. Λάθο άνθρωποι, μάλλον συγγνώμη, το ah. Ναι, ναι, λάθο. Αυτοί είναι ήδη οι καλύτεροι. Είναι υπερπρώτοι, έτσι. Έχουν πάει κορυφαίοι. Αυτόν ήθελαν να κάνουν καλύτερο άνθρωπο. Ήθελαν να τον συμμορφώσουν που πάει στο Χάντζα και προσβάλλει την αισθητική τη κυβερνησάρα μα. Και προκαλεί και τα καμάρια τη αστυνομία μα, έτσι. Άσεπ, με σπασμένα πλευρά, δεν θέλω να το πάω στο πονηρό, αλλά και ο Να τα λέμε. Έτσι, βοηθάει mm. και τη σεξουαλική ζωή των ανθρώπων. Έτσι, τώρα να με τα Τη θα λέγαμε. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν υπουργό, αυτόν που βγαίνει πιο τακτικά. Ποιο στο μυαλό, Έναν, μην πεις όνομα. Έναν. Που τα χέρια του έχουν γνωρίσει μέρες δόξα. Κάποια στιγμή να ξεκουράσει ναι. και τα χέρια του Όμω. Ναι, ναι, πρέπει. Ωεεεε, oh! να πρέπει. δουλέψουν οι μασέλε λίγο, λοιπόν. Έλα, να σε καλά. Όχι, να πω κάτι άλλο. Όχι άλλο. Τώρα, γιατί έχει πάσει βορύδι ε... αυτό το μπλανζέ και το. Τι γίνεται, παιδί μου. Σου λένε, τι γίνεται, παιδί μου, τι κάνετε. Α, ah, η Ντόρα ήταν πάντα έτσι, sorry κιόλα, ε. Ναι, αλλά έχει παραγίνει νομίζω, τέλο πάντων. Ο βορύδι αντιγράφει τώρα. Γιατί όμω, τι έγινε. Αποστόλη. Έλα. Να σου πω κάτι. Συγγνώμη που σε ενοχλώ. Εντάξει, δεν πειράζει. Ε. Τώρα με ενόχλησε. Έλα. <laughs> Καλύτερα, βασικά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Σε είχα πάρει πριν δύο μέρε να πω ότι είχα τη συμπαράσταση και ότι είσαι υπέροχο και εσύ και οι Πάτα και όλοι. Αλλά επειδή σου μίλησα πρώτη φορά, τράπε και να σε ρωτήσω κάτι. Πόσο τον έχω. Α, συγγνώμη. <laughs> <ναι. laughs> <laughs> και αυτή η σύνδεση είναι η πρώτη ερώτηση. Θα ήθελα να το ξέρω, βέβαια. Ναι. Mm. Αλλά τέλο πάντων. Νάη. Nice. Δεν θα σε ρωτώ. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι και θέλω να μου πει την αλήθεια. Τι λοιπόν, εγώ όταν ήμουν Στην παράσταση ήμουν από κάτω δύο τραπεζάκια στο κέντρο Λίγο πιο πίσω. Και όταν εσύ κατέβηκε και μίλησε μου το κοινό. Ρώτησε: Είναι κανεί που έχει έρθει με το μετρό και μήπω αγχώνεται για γιατί αν θα αργήσει και θα προλάβει το τρένο Και θα πάει τι εγώ, εγώ και μου έδωσε στο χέρι σου και μου είπε ότι είναι ανησυχία να σε πάω εγώ με το σπίτι. Άμα και δεν σε πήγα. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είμαι. Όχι, όχι, όχι δεν είναι. Α, είναι και αυτό ένα θέμα. Και μου μου είπε ότι αυτό θα το έλεγε σε οποιαδήποτε γυναίκα. Σε όποιον και να ήταν. Έλα, Παναγία μου, αν είναι δυνατόν, εγώ. Την αλήθεια. Ήταν ευθυμένο, δηλαδή έκανε αυτή την ερώτηση κόπηματο ώστε όποια πετούσε έτσι να τη έλεγε αυτό. Έλα, Χρήστα και Παναγία. Αν είναι δυνατόν, όχι βέβαια. Την αλήθεια σε σένα πρώτη φορά δεν είχε περάσει το μυαλό μου. Έτσι είναι. βέβαια. Τι με πέρασε, κανέναν έτσι. το έλεγε σε όποια και αν ήταν. Ε, Ε, τώρα με Ε, εντάξει, εξανίσταμε. Γι' αυτό και να δω αυτή την ερώτηση. Όχι, έλα, με, δεν θέλω να σου την αφορήσω. Όχι, καλά, δεν θέλω να την αφορήσω. Πε την αλήθεια, μου. Ε, αν Βασικά, σου πω την αλήθεια, θα μπορεί. Θα αλλά... αλλά τι σημασία έχει η αλήθεια, Γιατί να μην κρατήσουμε το μύθο. <laughs> να βασκαλιζόμαστε. Ε, ναι, αυτό. Δεν ξέρω κανέναν το θυμάμαι αυτό που σου λέω. Το θυμάμαι, το θυμάμαι που ήσαι ξαντιά με το ίσιο μαλί. <laughs> ναι. Τα βλέπει. Α, oh, εντάξει, κάτι yeah. είναι κι αυτό. Καλησπέρα. Τέλο δεν αυτό ήθελα να σου πω και να σου πω πάλι τι είσαι υπέροχο. Έλα, σταμάτα. <laughs> με κάνει να ντρέπο Όπα, όπα! Όπα! Λαλαλαλαλα! Το εντάξει! Έλα να σου δώσω μίγδαλα! Τι τρέχει! Να σου πει σε κτιμούρτσα! το δεν καθόλου καλά! Δεν βουλε κάτι. Το Κουέ δεν συμμετέχει στην εξεταστική του οπλεκτέρια. Λογικά συμμετέχει. Αλλά όλο ζωή παίρνετε και μιρέλα. Δεν έχω ακούσει κανένα από το να κάνει ερωτήσεις. Τι γίνεται. Δεν υπάρχει μοιρέλα. Μιλένα, τι λένε. Μιλένα, ε, με μπερδεύουν λέει μιρέλα μόνο. Τόσο σχόλυν, τώρα, και παίξει. Κυρία Μιρέλα, θα απαντήσω σε αυτό που με αφήσει, κατηγορείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι θα γίνει. Δηλαδή, τη ζωή, βρίζεται, τη ζωή παίζεται, το, Πασόκ βρίζεται, το Εμεί να το πούμε μα, τώρα, σε παρακαλώ φαίνεται ποιο είναι ικανή, ποιο είναι οι άξο, ποιο θα μα πάνε μπροστά, ποιο έχουν συνέβη λόγου και έργων. Κάτι μπροστά μπορούμε να μα πάνε. Ε. Είσαι καλό βοηδεια. Και φαίνεται εσύ, εσύ. και που είσαι και, nah. και νέο. Αυτή τη στιγμή κάνουν καλά τη δουλειά. Ναι, Πολύτε. ναι. Άρα, φού κάνουν αυτή τη στιγμή καλά τη δουλειά του, τι συζητάμε άλλο, γιατί δεν του βγάζουμε κυβέρνηση. Άλλο σε περάσματα. Το κουκουέ που είναι να κάνει ερωτήσει. Ε, πε τα, γιατί το κουκέ τα σημαντικά, εκεί α πούμε, δεν είναι. Πού είναι στου δρόμου, είναι, τι κάνει στου δρόμου. Τα λέτε. Το κουκού έκανε αυτά τα καλά, η ζωή έκανε αυτά τα καλά, στο πάσο έκανε και καλά. Δεν έκανε όλοι το ίδιο. Να πάρουμε τα καλά από όλου και να τα εγώ θα έλεγα, υπό τι φτερούγε του Αλέξη του Τσίπρα. Συντρόφοι και σύντροφοι, συνοδιπόροι, συνεπιβάτε και συνταξιδιώτε στην Ιθάκη. Καλά, αυτό σα Γιατί αυτό άστο, άστο, είναι μακριά από τι μαλακίε που λε τόση ώρα. Ερχότανε. Αλλά κάπου μα άσσε, είπα, τι Δεν είναι μόνο άστο ή μόνο μαύρο, άλλο θέλω να πω. Είναι ότι είναι και όλα τα χρώματα μαζί μπορούν να πάνε και είναι λογικό. Δεν χρειάζεται μαζί η αποστολή, Εγώ λέω τόσε μέρε τώρα, 10-15 μέρε, βλέπω όλο βιντεάκια από αυτέ τι δύο. Και από μια άλλη, το παντό να κάνει ερωτήσει. Δηλαδή, βλέπει βιντεάκια αυτά που γίνονται viral με λίγα λόγια, μου λε. Δεν πω, δεν έχω χρόνο να παρακολουθώ λέει, την εξωτερική, αλλά σου λέω ότι υπέρχεται συνήθω. Δεν έχω δει μια ερώτηση που ένα α πούμε από τον έκανα την ερώτηση να βγει μπροστά Δεν πει, να κάνω πει, τη δουλειά του, παιδί μου, τα του πληρώνουμε τσάμπα. Λέβαια, τα λέει ο Άδωνη τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Λέβαια, δίκιο έχει. Αλλά η του Κουκουέ τελείωσε. Κανένα νέο από τι συνθήκε έχουμε. Πώ πάνε. Αν ορίμασα, Α, βγήκατε έξω τώρα από τα λαγούμια σα, εσεί τώρα, ε. Εμεί απλώ. Αυτούμε... τώρα μας πειράζει το εθνικό κεφάλαιο, κάτσε να πάμε για ρελάνς. Πλάκα μου κάνει. Άντε, καλώ <σχε> να τον <χαίρεστε. σχε> Να σου βο... πω, τι να χαιρόμαστε, ρε πλάκα μου κάνει. Τι μαλακίες, λες. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουν οι μέρε και θέλω λίγο να Εντάξει, δεν θα ζητήσει ποινικό μητρό για να βγάλει φωτογραφία με κάποιον. Απλά θέλω να σκεφτεί λίγο δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί όλοι αυτοί οι υπεδεραστέ, οι καταχράστε, τα λαμμούγια γενικώ, έχουν και από μία φωτογραφία με το Μητσοτάκι και με του υπουργού του. Ο Τσίπρα παραδείγματο χάρη και οι υπουργοί του δεν είχαν ποτέ καμία τέτοια φωτογραφία. Εντάξει, ε, μόνο με κάτι χρυσαυγείτε διότι... σε κάτι εκδηλώσει εκεί σε κάτι νησιά. Ε, χαζά, κάτι εντάξει. Ήταν μέσα στη Βουλή, αν θυμάσαι καλά, όταν πιάννανε τότε τι φωτογραφίε. Ναι, ναι, όχι, ό, οι φωτογραφίε δεν ήταν μέσα στη Βουλή όμω. Οι φωτογραφίε ήταν στα πλαίσια των βουλευτικών τέτοιων. Πάτε. Ναι, ναι, τέτοιων. Εντάξει, τέτοιων. Ήταν Ναι, ναι, ήταν τέτοιον. Ήταν στα πλαίσια Λίπον, των βουλευτικών τέτοιων. τέτοιων. Ναι, ήταν των βουλευτικών τέτοιων, ναι, τον από αυτών. Λοιπόν, να σου πω. Επίση, οι φωτογραφίε αυτέ του Μακί και των άλλων δεν είναι απλέ φωτογραφίε που πήγε δηλαδή κάποιο και του είπε Χαμογελάστε, Υπουργέ μου, από εδώ θα το πουλάκι. Ήταν ολόκληρο μπούση. Δεν ήταν απλέ φωτογραφίε Περνάω από το συγκεκριμένο Γεια σου, φωτογραφία. Κοίταξε Α, να δει τώρα, τώρα υπάρχει ένα θέμα τώρα εκεί. Δεν σημαίνει ότι όποιο έβγαλε φωτογραφία με έναν υπουργό Την Ελαμόγιο Οποιοδήποτε λαμόγιο όμω έβγαλε φωτογραφία με τον υπουργό. Άντε, ναι, δε. ναι. Δεν ήταν απλές φωτογραφίες σου είπα. Αυτό ήταν ολόκληρο τσιμπού. Ήταν μόνο γλωσσόφυλλα δεν κάνανε. Τέλο πάντων, ήταν φίλοι από παλιά, Εσύ που ξέρει ότι δεν κάνανε Για... γλωσσόφυλλα, δηλαδή. Κάνανε και γλωσσόφυλλα, ή ο πει δεν το ξέρω αλλά εσύ που το ξέρει. Δεν ξέρει ότι μπορεί και να κάνανε. Δεν το αποκλείω, γι' αυτό. Α, καλό, εντάξει. Όταν έχει στάσει που σε αυτό που... το επίπεδο, εσύ αποκλεί τα γλωσσόφυλλα, όταν έχουν κοινό ταμείο, δεν σκέφτεται ότι μπορεί να έχουν και κοινό κρεβάτι. Mm, έτσι όπω το θέλει, ναι, έχει ένα δίκιο. Λοιπόν, για να περάσουμε λίγο στο τζίπρα. Έλα, δεν Ρε, τελειώσαμε. Αλέ... Έλα, άντε, μακρυγόριε τώρα, έλα. Έλα, είμαι όλο τώρα, μακρυγόρι. Μια φορά το μήνα θα έπαιρνα πάρε λοιπόν... δύο φορέ, δεν με πειράζει. Έλα, Έλα. Λοιπόν, ανακαλύψανε στο Skype τα ψάχνια ότι το Κουκουέ είναι υπέρ των κινητοποιήσεων των αγροτών. Και ξέρουμε στα μπλόκα. Υπάρχουν και κόμματα κάτω, έτσι. Και τα μπλόκα του Ε65, και ο κόμμα είναι από πίσω. Είναι. Έλα Ισχύει. τώρα, πέρασαμε από τα σύννεφα και πού... το ΚΚΕ, δεν είναι. Και νομίζω να κολλώσω να το πω. Δεν το ξέρω. Το ΚΚΕ είναι πολύ καλό στον αγροτικό κόσμο. Σε λίγο θα μας πούν ότι κατεβαίνει και στο Σύνταγμα για πορείε το κουκουέ Ναι, ναι, ναι Και τω μεταχύ, μόλις το ανακαλύψανε αυτό Όλος τυχαίως την επομένη όλα τα κανάλια Έτσι, βγάζανε κάτι αχυράνθρωπουζική από τα μπλόκα Και λέγανε έξω τα κόμματα από τις συγκινητοποίησεις μας Να το. Αμέσως Τι συχνά τα ρεφίλε. Δηλαδή, δεν τρέποτε καθόλου. Και εγώ μπορώ δηλαδή... να ποιο θα το περίμενε. Έλατε. Αμέσω λέει, την επομένη είχα χειράθου σε όλα τα κανάλια και λέγανε έξω τα κόμματα τη κινητοποίηση μα. Γενικώ όλα τα κόμματα, αλλά μόνο το κουέ είναι πίσω από τι κινητοποίηση, α πούμε. Ναι, όταν λέω όλο τα κόμμα δεν είναι το κουκέ, το κουέιν όλα τα κόμματα. Το Κουκέ είναι όλα τα κόμματα. Κλασικά ελείφενε αυτό. Όχι, το κουκέ δεν ξεκίνησα να το δείτε το ψάχνει στο ράσαι. Αλήθεια είναι αυτό που είναι. Αν σκεφτεί ότι είναι 5,6 πόσα είναι 7, όπω έχουν γίνει στη Βουλή μέσα και έχουμε δύο πολιτικέ, το Κουκέιο. Άλλος, είναι όλα τα κόμματα, τουλάχιστον τα μισά Ρε ζωή, αντάρτης με Φεράρι Με κυμήλια που είμαι του πατέρα <σομήλια> μου Κυμήλια ήτανε Μπορήκα, Τρία πιστόλια του 40 Ήτανε αντάρτης ο πατέρα σας Τι ήτανε Χριστός <σοίλου> <σοίλου> με Οι αντάρτε, ευτυχώ που βρέθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου και του έδωσε μια σύνταξη. Ευτυχώ ο Ανδρέα δεν ήταν αντάρτη, πού το βρήκε το όπλο, τι ήτανε τότε. Άσερε τώρα η ζωή των παιδιών. Τελείωσε, να σου πω ρε Παπάρα, λοιπόν. Τσέγκο. Παπάρα, τσέγκο. Βούτσι Γορτινία, νομού Αρκαδίας, η μανούλα μου. Λοιπόν, κύριε Μαγυρία, πάρε με στο δικαστήριο για υπεράσπιση. Γιατί έχει χρονών. Δουλεύει από τα γενοφάσια της, είχε 700.000 αποθεματικό ακόμα να κάνει Χάρη στη μανούλα μου και μιλάω πολύ... Πήρε τη μία άδεια ταξί. Μισή, όχι μία, η καθαρίστρια από το βούτσι Γορτινίας, μισή άδεια ταξί, μου την πήρε, μου την πλήρωσε. Μην πω τώρα κάτι λεφτά που μου έδωσε για το σπίτι, τέλος πάντων. Μην πεις. Λοιπόν, κύριε μαγειρία, πάρε με τηλέφωνο να έρθω για υπεράσπιση. Έκλεισα κατά λάθο αποστόλη από Ουγγάντα. Έλα. Τι κάνει. Πήγαμε προχθέ λάνθιμο και είδαμε την καινούρια του ταινία στο σενάριο. Μπουγκόνια. Ναι, και αναρωτιόμουν όλη την ώρα που το ξέρω αυτό το σενάριο. Τι ήταν, παπακαλιά Είναι, όχι, Μαρκόνι. Είναι όλο το σενάριο γραμμένο από το δικό σου. Α, να. Ναι, είχε μέσα ούφο, αγνώστου ταυτότητας. ταυτότητα. Είχε ανθρωποειδή που μεταμορφώνονται σε δεινόσαυρου, σε πολιτικού. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Τον αντιγράφουν όλοι. Oh, man. Είχε και μιτσοτάκι μέσα. Επειδή και στον ημιτό και του τόπα ένας Όχι, Όχι, πήγαμε για μαλακές, πήγαμε για τέχνη. Όχι, είπες για ούφου, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Όχι, δεν είχε τέτοια ούφου που τα ψεφίζεις. Έχει τα άλλα τα ούφου που είναι σε διαστημικό σταθμό και κατεβαίνουν σε εφορίες, πολλοδομίες, και τέτοια πράγματα. Α, τέτοια. Δεν θα το ξανακάνω στο βι... Και δεν θα το ξανακάνω στο βιακύ Ποτέ ξανα, Όχι <Τι> ο μαλλάκα, είπα ο μαλλάκα, να βρετή κατορία. Θα κλείσω για όμω. Όχι, έξανα κάτω, μην είσαι. Χαζός, απλά πιάνε σε λίγο, κάτω. <Τι> Και α, μετά έμπλα, δεν βαριέ σε έμπλα. Τα χάπια μου, θα <Τι Τι> πάρω τα το, κατάλαβε παντόρα. <Τι> Αστογιά. <ναι, ναι. Τι> <Άς> <Τι> Αυτό που είπαμε την Deutsche Welle Έλα τώρα που μιλήσει και με την Deutsche Welle, να... και, Deutsche Welle και γερμανικά τώρα. Τότε με τον Ιωαννίδη. Ποιον το είναι... Ιωαννίδη μιλάγατε τότε με τον Ιωαννίδη και την Deutsche Welle. Το λέγανε τότε όλοι. Τι είχε μηνύματα να του πει. Να δούμε το αρχείο τη. Για μέρα το είπανε Γιατί και εγώ τώρα δεν θυμάμαι ακριβώ. Όπανε τη μέρα που το. Άνθρωπο είσαι κι εσύ. Το... Ναι, καταλαβαίνω. Το... Έλα, γεια. Ναι, ναι, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στι ώρα. ναι!